Θεωρώ ότι τα επιχειρήματα που υπάρχουν, δεν είναι γραμμένα σε κείμενα, συνηγορούν όλα στην ίδρυση του τμήματος στη Ρόδο. Υπάρχει μια αντίθετη άποψη που δημοσιεύθηκε ότι τα κριτήρια θα πρέπει να είναι επιστημονικά και όχι ε, άλλα, αλλά εμείς όταν λέμε ότι η Ρόδος σαν τουριστικός προορισμός ίσως είναι η μόνη περιοχή στην Ελλάδα, που θα έχει, έχει αυτό το brand name που θα οι φοιτητέ όχι από τον ελλαδικό χώρο, από τον μεσογειακό χώρο, λέω Ο Δεύτερον, έχει τι δυνατότητε, εγώ προτείνω συγκεκριμένε υποδομέ, σε αντίκρουση αυτό που λένε ότι οι εφοπλιστέ δίνουν ακίνητα ηχτήρια στη Χίο. Η δυναμική τη ρόδου σε σχέση με τη Χίο είναι τεράστια. Η Χίο μεταβίας έχει 3.000 κλίνες. κλίνε. Θα μου πείτε τη σχέση έχει με το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο η θεωρία, είναι. Και η πρακτική άσκηση και η δυνατότητα απασχόληση. Γιατί να το πω απλά έχουμε το τμήμα μεσογειακών σπουδών που είναι θεωρητικά ένα καταπληκτικό τμήμα. Εγώ επειδή τελείωσα το μεταπτυχιακό του ξέρω την επιστημονική διάσταση του τμήματος. Όμως δεν έχουν επαγγελματική αποκατάσταση μέσα όμως από το τμήμα τουρισμού αυτόματα στις 200.000 κλίνες ή στα τόσα 150 μεγάλα πεντάστερα, τετράστερα κτλ. θα κάνουν και την πρακτική τους και θα απορροφώνεται επαγγελματικά σε υψηλό επίπεδο ε, στελέχη πλέον διευθυντικά σε επίπεδο τουρισμού και σκεφτείτε ποιος θα διαπραγματεύεται αύριο μεθαύριο μου πεις και τώρα ποιος διαπραγματεύεται με την Τουί με την Τόμας Κουκ. άλλο να έχεις ένα επιστήμονα διευθυντή και αυτοί που τελείωσαν, τελείωσαν κάποια τουριστική σχολή ή κάποια άλλη περιοχή άλλο να έχει ένα μεγάλο αριθμό υψηλού επίπεδου απασχολούμενον και στην πράξη με τον τουρισμό